Το όνομα του πατρό και του ήρθου του Αγίου φορά είναι πάρα και πνεύμα τη Αληθία, τα πανταχού παρόν και τα πάνε πληρών Σε αγρόστου των αγαθών και ζωή χωριό, έλεθε και σκίνω εν ημίν και καθάρισον μα βάσει καιλίδο και όσο συγγραφέα ψυχάσουμε. Καλή σαρακοστή. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι. <σχερδίδι> λοιπόν, τότε να πούμε μερικά πράγματα για τη σαρακοστή και βλέπουμε η μεγάλη σαρακοστή είναι το κέντρο της πνευματικής ζωής του χριστιανού όλο το εκκλησιαστικό έτος η μεγάλη σαρακοστή είναι μια γενικότερη στάση ζωής δεν είναι απλώς μια διατροφική αλλαγή αλλά από την Εκκλησία προτείνεται ως μια ολοκληρωμένη πρόταση στάση ζωής που έχει να κάνει με την αναζήτηση της προσωπικής μας αξίας. Είναι μια προσπάθεια που επιχειρεί ο άνθρωπος για να βρει την πραγματική του αξία. Η έλλειψη περιεχομένου, η έλλειψη, αυτό που λέμε νόημα η ζωή, μας καταδικάζει μας γεννά μία αίσθηση κόπωσης. Ο κουρασμένος άνθρωπος είναι αυτός που είναι μακριά από το φως. Η κόπωση που αισθανόμαστε είναι δείξη αμαρτίας που γεννάται από την απουσία νοήματος. Ε, δεν είναι η κόπωση ένα σωματικό γεγονός αλλά κυρίως, μπορεί να συμβαίνει ασφαλώς και αυτό, αλλά κυρίως η κόπωση εντοπίζεται στο ότι κάνουμε πράγματα που δεν έχουμε μέσα τους ζωή. Η καθημερινή μας πορεία είναι τέτοια που δεν μας γεμίζει. Και αυτό φέρνει μια κόπωση. Η μεγάλη σαρακοστή είναι αναζήτηση αυτού. Τούτου γεγονότος που θα μας δοντανέψει και θα μας κάνει να νιώσουμε την αξία που πραγματικά έχουμε. Γι' αυτόν τον λόγο, η άσκησή της, αυτό που είναι η νηστεία, οι, νηστεί, οι έχουν ως στόχο. Να ξυπνήσει κάτι μέσα μας που είναι νεκρό. Να ξυπνήσει μια δύναμη μέσα μας που δεν έχουμε ενεργοποίησει. Εάν εντοπίσουμε την άσκηση ή την νηστεία σε εξωτερικά πράγματα για να αποδείξουμε ότι είμαστε δυνατοί ή με ένα μηχανιστικό τρόπο να έχουμε μια αίσθηση εμπειρίας αυτό δεν έχει διάρκεια και ούτε είναι αλήθεια. Η στόχευση μηχανιστικον τροπο να βρούμε αυτόν τον λόγο που είναι ζωή. Να αποκαλυφθεί εντός ημών η Βασιλεία του Θεού που είναι θαμένη που είναι σκοτισμένη άρα ενώ αυτό είναι μια πράξη όλης μας της ζωής στόχος όλης της ζωής να βρούμε το ουσιώδες να βρούμε το σημαντικό επειδή ως δύναμη που είμαστε ξεχνιόμαστε ως παιδιά νόρυμα που είμαστε που αποπροσανατολίζομαστε και ο καθένας μας προσπαθεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες του τα πάθη του και εν τέλει των εγωισμών του δεν έχουμε αυτήν την σύνεση ούτω ώστε να βρισκόμαστε σε εγρήγορση για αυτόν τον στόχο η εκκλησία λέει ελάτε να οργανωθούμε κάποιες μέρες να συμμαζευτούμε λίγο και να το κάνουμε πιο προσεκτικά να κάνουμε πιο προσεκτικά αυτή την προσπάθεια, πιο συγκεντρωμένοι, είμαστε πιο επικεντρωμένοι σε αυτή τη στόχευση. Όχι γιατί θα κάνουμε πέντε πράγματα και μαγικά θα μα ο Θεός αλλά να συγκεντρωθούμε σε αυτή την αναζήτηση, να συγκεντρωθούμε σε αυτή την επιχείρηση, σε αυτή τη προσπάθεια αφύπνισης να ξεμπλοκάρουν οι πνευματικές μας αισθήσεις αυτό το σύστημα μέσα μας που είναι κουρασμένο που είναι σε κατάσταση ύπνωσης που βρίσκεται σε μια κατάσταση λίθης να το επαναργοποιήσουμε να αιματωθεί ο πνευματικός μας οργανισμός να ζωντανέψει για αυτόν τον στόχο είμαστε καλεσμένοι όλοι. Ο άλλος μπορεί να είναι από μικρός στην Εκκλησία αλλά ποτέ να μην έκανε αυτό το ουσιαστικό βήμα. Άλλος ποτέ να μην ήρθε και να έρχεται να το κάνει άμεσα. Δεν έχει να κάνει με το πόσο καθένα ορίζει τον εαυτό του ότι είναι της Εκκλησίας ή όχι. Γιατί πολλοί άνθρωποι διστάζουν να κάνουν αυτή την προσπάθεια, αυτό το βήμα, Έχοντας την ότι αυτά που ακούγονται, αυτά που λέγονται είναι έξω από την συνήθειά του, έξω από τις εμπειρίες που έχουν μέχρι τώρα και δεν μπορούν να αποδεχθούν ψυχολογικά και να ταυτιστούν με αυτήν την κίνηση. Όμως ο Θεός είναι πολύ μυστήριος. Δηλαδή δεν υπολογίζει τα πράγματα όπω εμείς Ούτε έχει ένα συγκεκριμένο δρόμο και μοναδικό δρόμο για την σχέση μαζί μα. Αλλά όσοι είναι οι άνθρωποι, τόσοι είναι και οι δρόμοι με του οποίου ο άνθρωπος μπορεί να πλησιάσει τον Θεό. Η πρώτη μας, το πρώτο μας λάθος που δεν ξέρουμε από πού ξεκινάει είναι ότι δεν πιστεύουμε ότι εμείς είμαστε για αυτόν τον στόχο, για αυτή την κλίση γιατί δεν μπορούμε να φανταστούμε τον εαυτό μας ότι μπορεί να είναι ενταγμένος σε αυτό το σύστημα που λέγεται Εκκλησία είτε γιατί εμείς η άλλη πλευρά θεωρεί σίγουρο τον εαυτό της και ότι είναι βεβαιωμένος αυτόν τον ρόλο και τον χώρο που όμω ποτέ πραγματικά δεν είναι και ουσιαστικά. Αυτό που μπορεί να κανείς να πει για να υπερβούμε και να ξεβράσουμε το πρώτο εμπόδιο είναι ότι όλοι έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Όσο κανείς και να νιώθει τον εαυτό του ξένο από αυτά τα δεδομένα και από αυτήν την πρόταση είναι ψέμα. Όλοι έχουμε τη δυνατότητα. Είτε πρώτη φορά ερχόμαστε στην Εκκλησία είτε από τότε που γεννηθήκαμε στην Εκκλησία. Και αυτό που έχουμε ως εφόδιο είναι την βούληση, την διάθεση την ελευθερία, να θέλουμε αυτόν τον δρόμο Και ο Θεός δεν είναι όπως το σχόλιο πρέπει να περάσεις αυτά τα στάδια για να σου αποκαλυφθεί Μπορεί άμεσα Τι θέλει Την διάθεση Τι θέλει την καρδιά μας Τι θέλει τον πόθο μας Τι θέλει την αυθεντικότητά μας Εμείς Δεν ξέρω γιατί Δεν ξέρουμε γιατί γιατί είμαστε πολύ φτιασυδωμένοι και ψεύτικοι και στον κόσμο και στην Εκκλησία. Χάσαμε την αυθεντικότητά μας. Και μάλλον αυτό που λείπει και δεν μπορεί να βρει ο Θεός είναι τις αυθεντικές ψυχές. Την αυθεντική καρδιά, τη γνήσια, την καθαρή καρδιά. Η καθαρή καρδιά ορίζεται ως η καρδιά που είναι έντιμη. Γνήσια με τον Θεό. Λέει την αλήθεια και στον Θεό και στον εαυτόν τη. στο βαθμό που έχουμε αυτή την αυθεντικότητα απλοποιούνται τα πράγματα στη σχέση μας και με τον Θεό μας και με τον Θεό και με τον εαυτό μας και του τους ανθρώπους. Λοιπόν, το πρώτο στοιχείο είναι να πιστέψουμε ότι είμαστε γι' αυτόν τον δρόμο Και δεύτερο, να αποκτήσουμε μια αυθεντική καρδιά που να ξέρει αυτό που λέει το εννοεί. Δεν μπορώ να λέω θέλω τον Θεό και να είναι μόνο λόγια δεν μπορώ να λέω θέλω το σύντροφό μου και να είναι μόνο λόγια χορτάσαμε από λόγια χρειάζεται αυτό που λέμε να περνάει μέσα από την καρδιά μας το αίτημά μας η ανάγκη μας η επιθυμία μας να είναι συντοπιμένη, να περνά μέσα από την καρδιά μας αυτήν την καρδιά εκτιμά ο Θεός όχι αυτήν που δεν έχει καμιά μαρτία και ταυτόχρονα είναι πολύ φτιασυδωμένοι και ψεύτικοι και υποκρίνεται άλλα πράγματα από αυτά τα οποία βιώνει και θέλει. Λοιπόν, το δεύτερο στοιχείο είναι η αυθεντικότητα. Το πρώτο είναι η ελπίδα ότι είμαστε για αυτόν τον δρόμο, το δεύτερο είναι η αυθεντικότητα και το τρίτο είναι η κατάθεση της ελευθερίας μας. για να μπορέσεις να αυξήσεις το κεφάλι σου πρέπει να κάνεις και κάποια κατάθεση. Να κάνεις κάποια επένδυση. Λοιπόν, χρειάζεται να καταθέσουμε την καρδιά μας. Στον κόσμο, η κατάθεση έχει κάποιες προϋποθέσεις. Στον Θεό δεν έχει καμιά προϋποθέση, απλώς θέλει την καρδιά μας. Όποια κι αν είναι η καρδιά μα Δεν θα φτιάξω πρώτα την καρδιά μου και μετά θα πάω. Θα το καθέ... τα την καρδιά μου αυτή που είναι. Επομένως είναι απροπόθετη η κατάθεσή μας και η αναφορά μας προς τον Θεό. Αυτό που κρίνεται είναι η γνησιότητα αυτής της κίνησης. Αν πραγματικά θέλουμε ή δεν θέλουμε. Ή αν θέλουμε καταθέτουμε αυτήν την καρδιά που έχουμε. Τίποτε άλλο. Αυτά λοιπόν είναι τα βασικά στοιχεία για να μπούμε σε μια διαδικασία Αλλίωσης. αυτό που φέρνει κούραση είναι μια αίσθηση αδιαφορίας για τη ζωή μια εμπειρία άνιας. αυτή η ρουτίνα υπάρχει η σωματική ρουτίνα κάνω καθημερινά τα ίδια υπάρχει η ψυχολογική ρουτίνα που δεν αισθάνομαστε κάτι καινούριο και υπάρχει και η υπαρξιακή πνευματική ρουτίνα που κανείς δεν έχει νόημα, βαριέται και δεν έχουμε αλλοιώσεις μέσα μας άλλο στοιχείο επίσης που δηλώνει ότι ξεφύγανε από τον δρόμο και διατηρούμε μόνο το όνομα του πνευματικού ανθρώπου του καλού ανθρώπου ή του χριστιανού είναι ότι δεν έχουμε αλλοιώσεις μέσα μας Έχουμε μια κινησία που είναι ένδειξη θανάτου. Η σαρακοστή είναι το ταρακούνημα για να αρχίζουν να γίνονται αλλοιώσεις. Και να βρούμε ποιος είναι ο λόγος που έχουμε αυτή την κούραση, την κόποση, την αδιαφορία μέσα μας. Αυτή την αίσθηση μιας δυσάρεστη κατάστασης που βιώνουμε που μας φέρνει, έρχεται μια βαριεστημάρα που δεν ικανοποιούμεθα με τίποτα που δεν απολαμβάνουμε τίποτα που δεν χαιρόμαστε τίποτα αυτή η κατάσταση είναι πρόβλημα λοιπόν η Σαρακοστή είναι μια πρόκληση είναι ένα ταρακούνημα είναι μια πρόταση για να αρχίσει να γίνεται μια αλλίωση μέσα μας μια καλή αλλίωση. Τα πράγματα εδώ κρίνονται στα πνευματικά. Δεν κρίνονται εδώ με το μυαλουδάκι μας τι ωραία πράγματα λέμε ή τι ωραία πράγματα αυτιάχνουμε ή δηλαδή καλύτερα να το πούμε από τον έξω άνθρωπο. Δεν κρίνεται από τα εξωτερικά γεγονότα αλλά μέσα μας τι αλλαγές γίνονται, τι αλλιώσεις γίνονται. Πυρίαρχο στοιχείο που περιορίζει όλα αυτά που είπαμε και ορίζει την έννοια της αρακοστής, αλλά και όλης ολοκληρωτικά της πνευματικής ζωής είναι η Μετάνια. Μετάνοια. Αλλάζω πορεία, πλεύσεις. Αλλάζω μυαλά. Αλλάζω τρόπο σκέψεως. Είναι αυτό που λέμε η αλλίωση. Αν περιορίσουμε τη μετάνια σε μια ξαγόρευση μόνο των προβλημάτων μας, των λογισμών μας ή έστω και των αμαρτιών μας, χωρίς παράλληλη διάθεση να γίνει μια αλλοίωση, μια αλλαγή μέσα μας, να προσθέσουμε κάτι μέσα μας διαφορετικό που θα μας δώσει μια κίνηση, μια κίνηση, μια πρόθεση σε μια κατεύθυνση, δεν υπάρχει μετάνια. Υπάρχει τι σε δουλειά να βρισκόμαστε. Τις περισσότερες φορές ακόμη και αυτή η αναφορά μας στον τον Θεό και η μετοχή μα στα μυστήρια έχει ως στόχευση την λύση των προβλημάτων μας την ικανοποίηση του εαυτού μας μέσα από την δικαίωση που θέλουμε να νιώσουμε. Δηλαδή διαπραγματευόμαστε κάποια πράγματα διαπραγματευόμαστε στη ζωή μας με στόχο όχι να βρούμε ζωή όχι να, να αποκτήσει νόημα η ζωή μας αλλά να ικανοποιηθεί ο εγωισμός μας με το να δικαιωθούμε τι περισσότερες φορές δεν ψάχνουμε την σωτηρία μας που σημαίνει αυτό αλλίωση συνάντηση εμπειρία σχέσεις, αλλά ψάχνουν τη δικαιοσύνη μας όπου θέλουμε να κυριαρχούμε στο παιχνίδι της ζωής μας είτε γινόμενοι κυρίαρχη του εαυτού μας είτε κυρίαρχη του άλλου είτε ελεκτές του Θεού η μετάνια. Κυρίως εκφράζει ως παράδοση. Παραδίδομαι. Αφήνομαι στον Θεόν. Γιατί δεν ενδιαφέρομαι να κυριαρχήσω του άλλου. Γιατί αυτό σημαίνει απώλεια σχέσης. Κατάρχηση σχέσης. Εδιαφέρομαι να παραδοθώ στον άλλον. Γιατί με ενδιαφέρει να έχω σχέση. Αυτή την έννοια λοιπόν... Πρέπει να δούμε η κίνηση μας ποια είναι. Μετανοώ. Δηλαδή, τι κάνω. Θλίβομαι γιατί απέτυχα σε κάποια πράγματα. Αυτό δεν είναι μετάνοια. Αυτό είναι εγωισμός. Δηλαδή έκανα αυτό. Επιτρέπεται. Ε και λοιπόν, γιατί είμαι στενοχωρεί αυτό. Γιατί δεν θα είμαι αυτός που φανταζόμουνα. Είμαι στενοχωρή ότι πρόσβαλα μία σχέση. Είμαι με ιστονοχωρεί ότι εξέπεσα από αυτό που για μένα είναι ζωή από αυτό που για μένα είναι αγάπη έρωτας, δηλαδή ο Θεός πρέπει να διακρίνουμε τα πράγματα και αυτό δεν απαιτεί μεγάλη σοφία απαιτεί στο να πάρουμε σοβαρά τον εαυτό μας και να εκτιμούμε τον εαυτό μας εκτιμώ τον εαυτό μου σημαίνει τι υπολογίζω τον εαυτό μου σημαίνει τι Βλέπω τι μου γίνεται. Βλέπω μπροστά μου. Λοιπόν, έκανα κάτι στραβό. Αμάρτησα. Και στενοχωριέμαι. Μα γιατί στενοχωριέμαι. Έχω κάποια προβλήματα. Και θλίβομαι. Τι θέλω από τον Θεό. Να μου λύσει το πρόβλημα. Δηλαδή να μου κανοποιήσει την ανάγκη. Δηλαδή να νιώσω καλά. Μα η μετάνοια δεν σημαίνει ότι πάντα νιώθω καλά. Στη μετάνοια δεν αναζητώ μια εμπειρία στην οποία θα νιώσω όμορφα αλλά αναζητώ την αλήθεια αναζητώ την ζωή αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα γιατί κάποιο λέει πήγα και δεν αισθάνθηκα καλά σε ενδιαφέρει να αισθάνεσαι καλά είναι κοδομηθής στην αλήθεια που θα είσαι πραγματικά καλά και θα έχεις μια ανάπαυση και μια ειρήνη που δεν θα είναι σε κατάσταση αστάθειας και ανασφάλειας <Τελαιόνι> θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε γιατί θα προχωρήσουμε σε ένα κείμενο του Αγίου Γιάννου. Η μετάνοια να προσθέσετε να προέλθει από τον τρόπο που σκέφτεσαι. <Τελαιόνι> και από αυτό και από τον τρόπο που σκέφτεται κανείς και από τον τρόπο που αισθάνεται κανείς. Δηλαδή έχει να κάνει με την στάση ζωής, ολοκληρωτικά. Από τον λόγο της ζωής που έχουμε. Δηλαδή, ας πούμε ότι επικαιδόνως ο τρόπο σκέψης. Τι εννοείτε εσείς με αυτό. Όλα είναι μια λογική διαδικασία, ασφαλώ, αλλά αυτή η λογική διαδικασία είναι τι ενό είναι, ποιο πνεύμα φέρει, ποιον λόγο φέρει, εκείνη το πρόβλημα. Δηλαδή δεν κομματιάζουμε το συνέστημα του λογική, αλλά όλος όλο ο άνθρωπο και η λογική το συνέστημα, τι ενό πνεύματο είναι αυτή η λογική, τι πνεύμα φέρει, ποιον λόγο έχει, το λόγο των δικών μου και ποιο είναι ο λόγο ο δικό μου. Το λόγο του Θεού, τον Ευαγγελικό λόγο, ποιον λόγο. Για παράδειγμα, λογική διαδικασία είναι μια διαπραγμάτευση μιας σχέση. σχέσεως. Σε την εμπορική σχέση μπορεί να έχω μέσα μου στόχο πώς να εκμεταλλευτώ τον άλλο. Ή πώς να βγάλω περισσότερα. Ή πώς μπορώ να δω και ανθρώπινα τον άλλο. Λογικά είναι και τα τρία. Αλλά ποιο πνεύμα έχω. Όταν μετανούει κανείς, ναι, κάθε και λέει αυτό το λάθος. Και νιώθω άσχημα και πρέπει να ξομολογηθώ. Πρέπει να το καταθέσω αυτό. Μια λογική διαδικασία και αντιλαμβάνομαι ποιο είναι το λάθο. Δεν είναι αρκετό όμω αυτό. Αντιλαμβάνομαι βεβαίω ποιο είναι το λάθο. Αλλά ποιο είναι το πνεύμα αυτή τη μετάνοια μου και αυτή τη λογική μου. Το πνεύμα είναι ότι αισθάνομαι άσχημα για την κατάντια μου και εκεί κάθομαι και επικεντρώνομαι στην ενοχή μου. Ή καταθέτω την ενοχή μου και ελευθερώνομαι από αυτήν γιατί εμπιστεύομαι την αγάπη του. Θεού. Και αυτό λογική είναι. Αλλά και στην μια περίπτωση και στην άλλη, το θέμα είναι ποιο πνεύμα κατευθύνει την λογική μου. Ποιος ο λόγος είναι που κάνει κουμάντο στη λογική μου, εντάξει, ψυχική μυστία. Η σωματική μυστία σε τι Δεν μπορούμε να κομματιάσουμε την ψυχή από το σώμα είμαστε το όλον και το όλον αναφέρεται και το όλον ζητάει και το όλον συμμετέχει όταν κοινωνώ κοινωνεί και η σάρκα μου κοινωνική και η ψυχή μου αλλά θα μπορούσαμε και αλλιώς να το πούμε όταν μια κοπέλα να το πάρω έτσι διαφορετικά ε, βρει ένα καλό φόρεμα και Μάρκα και πολύ ωραίο και φορέσει και το περιβρίζει τον εαυτό τη και πάει σε κανένα αισθητικό και γυμπριστεί το πρόσωπο και γίνεται κούκλα ε, δεν μπορεί να είναι και πολύ ταπεινή Αχ, ε, αυτό επηρεάζει και την ψυχική διάθεση δεν την επηρεάζει φουσκώνει λίγο μπορεί να είναι αλλιώ, μην κορυδευόμαστε λοιπόν, όταν ταπεινωθεί η σάρκα μου με την νηστεία και ξαντιληθούν οι δυνάμεις και καταλάβω το μέτρο μου και όταν θα κάνω εκκλησίε και θα ιδρώσω λίγο ταπεινώνεται το σώμα μου και συμπαρασύρει την ψυχή μου στο να ταπεινωθεί και να καταλάβει και τα όρια της. Εφόσον βεβαίως σε αυτήν την κατάσταση κυριαρχείται αυτή η πράξη από το ορθόν πνεύμα. Γιατί μπορεί να κάνω την άσκηση για να λέω πω πω ότι ασκετάρας είμαι δόξα τω Θεέ μου δικαιούμαι του παραδείσου. Λογική έχει και αυτό. Αλλά ποιο πνεύμα είχε αυτή η λογική Όμω τι λέω Ότε και να κάνω δεν δικαιώνομαι Είμαι ένα ρεμάλι Και κάθομαι αυτό το ρεμάλι Και δεν μπορώ να βγάλω από το λαρέκι μου Δεν μπορώ να βγει φωνή να πω κάτι Χτυπάω το κεφάλι μου κάτω από τη και θέ, Λέω Θεέ μου ελέησέ με Και συντρίβομαι Και μαλακώνει και η καρδιά μου Μαζί με το σώμα μου Δεν μπορεί να είναι περήφανος ένα ασθενή που είναι στο κρεβάτι Η ασθένεια Τον ταπεινών και ένας λόγος, όχι πάντα, για διαφόρους λόγους πάσχομαι. Αλλά ένας λόγος που πάσχομαι από ασθένειες σωματικές είναι για να καμφθεί μια έπαρση που έχουμε μέσα μας και δεν καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Και ίσως επιτρέπει ο Θεός περιπτώσεις να καταλάβουμε τη δυσκολία μας, την αναπηρία μας. Έτσι λοιπόν η σωματική άσκηση όχι μόνο γιατί είμαστε μια ενότητα και όλος ο άνθρωπος αναζητά και όλος ο άνθρωπος συμμετέχει σε αυτή την πορεία αλλά γιατί η τυραννία του σώματος, όχι γιατί το σώμα είναι κακό μας ταπεινώνει και υπενθυμίζει το μέτρο μας Προηγείται οι υποκρινίες από το συνέστημα στη Δεν ξέρω τι προηγείται αλλά είπαμε ότι είναι άσχημο να τα ξεχωρίζουμε αυτά τα πράγματα όλος ο άνθρωπος ε, και, αλλά θα μπορούσαμε να το πούμε διαφορετικά το κάθε τι παίζει το ρόλο του το κάθε στοιχείο της ύπαρξης μας μας βοηθάει μας υπηρετεί μας διακονεί σε αυτή την πορεία θα μπορούσαμε όμως να πούμε και κάτι άλλο. Ανάλογα και με την προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου, την ιδιοσυγκρασία του, σε άλλους ξεκινάει από το νου, από το λογισμό και σε άλλους από το συνέστημα. Αλλά οπωσδήποτε, οποιαδήποτε κίνηση και αν κάνουμε, οφείλει να έχει λόγο. Με αυτή την έννοια λοιπόν, Πρώτα ξεκινάμε από τον λόγο, δηλαδή να έχει λόγο. Αλλά σε αυτόν τον λόγο δεν μπορεί να αφαιρέσουμε την καρδιά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι όπω ένα ζευγάρι είναι ολοκληρωμένο όταν είναι ζευγάρι και ο άντρα είναι η κεφαλή και η γυναίκα είναι το σώμα και στη μετάνοια χρειάζεται και η κεφαλή και το σώμα. Η κεφαλή θα μπορούσαμε να πούμε είναι η λογική. Και το σώμα είναι το συνέστημα. Και τα δύο συμμετέχουν σε μια ενότητα. Η λογική κατευθύνει το συνέστημα και το συνέστημα ζωντανεύει τη λογική, σαρκώνει τη λογική, δίνει περιεχόμενο στη λογική. Λοιπόν, να δούμε κάποια άλλα στοιχεία που μα τονίζει ο Άγιο Χρυσόστομος. Αυτό που θα δούμε παρακάτω, αλλά και σε άλλα κείμενα αν, δώσει, αν μας δοθεί ευκαιρία είναι ότι το είπαμε λίγο στην αρχή, αλλά χρειάζεται να το τονίσουμε. Το πρώτο εμπόδιο που μας θέτει ο πειρασμός είναι η απόγνωση, είναι η απελπισία. Και το δεύτερο εμπόδιο είναι η ραθυμία, η σκληροκαρδία. Τους τους ανθρώπους ο διάβολος συσπολεμάει πολεμάει με την απόγνωση με την υπερευαισθησία και τους κληρόκαρδους ανθρώπους με το θράσος, με τη θρασίτητα και με τη ραθυμία <κυρίζει> με την οκνηρία γιατί νιώθουν τον εαυτόν τους δικαιωμένο και αυτός που νιώθει και κινδυνεύει από την σκληροκαρδία. Όταν νιώσει δικαιωμένο, δεν μπορεί να δείξει επίοικια ή να νιώσει την ανάγκη του άλλου και να δείξει συγκατάβαση. Στοιχεία που δείχνουν τη γνήσια μετάνοια είναι πρώτον η χαρμολίπη. Έχουμε λύπη για αυτό που είμαστε και χαρά για αυτό που μας καθιστά αυτός που μας αγαπά παρόλο που τέτοιοι είμαστε αυτή η εμπειρία χαράς και λύπης αυτή η σύζευξη που είναι κατάσταση αλλίωσης και ζωής δεν έχουν δεν έχει αρνητικό περιεχόμενο η έννοια της λύπης αλλά έχει πάρα πολύ θετικό δεν μιλούμε για στενοχώρια, μιλούμε για λύπη. Η στενοχώρια κρύβει εγωισμό, κρύβει αυτοδικαίωση, κρύβει στενοκαρδία, κρύβει άρνηση του Θεού, κοιν άρνηση στη στενοχώρια. Η λύπη είναι η δυσάρεστη αποδοχή του ποιοι είμαστε, αλλά δεν μένουμε σε αυτό. Καταθέτουμε τον εαυτό μας και παίρνουμε ελπίδα και χαρά από τον Θεό. Η μεγαλύτερη αδικία που κάνουμε στον εαυτό μας είναι ότι είμαστε κλειδωμένοι ενώπιον του Θεού και προσπαθούμε να πάμε στον Θεό δικαιολογώντας τον εαυτό μας. Σημαίνει ότι δεν τον εμπιστευόμαστε. Σημαίνει ότι δεν πιστεύουμε ότι καλύπτει τα πάντα η αγάπη του και το ελαιός του. Όταν κανείς πάει κλειδωμένος, κουμπωμένος των Θεών, προσπαθώντας να επιχειρήσει να προστατεύσει κάτι από την αξία του ή την δύναμή του, καταδικάσει τον εαυτό του. Χάνει μεγάλες δωρές. Χάνει την κύρια δωρεά, το άνοιγμα του Θεού, την αγάπη του Θεού. Και έτσι δεν έχουμε αυτήν την εμπειρία της χαρμολύπης, αυτή την εμπειρία της ζωής. Χρειάζεται να είμαστε πιο ανοιχτοί στον Θεόν, πιο απλοί, πιο άνετοι, χωρίς προσχήματα, χωρίς προφάσεις, χωρίς δικαιολογίε. Μα γιατί να δικαιολογηθούμε, άμα δικαιολογηθούμε θα μας δείξει παραπάνω έλεος και αγάπη, με δεδομένη η αγάπη Του. Ίσα ίσα όσο δικαιολογούμεθα όσο πιο κουμπομένοι είμαστε λιγότερο παίρνουμε από τον Θεό, από την χάρη Του. Δείχνουμε φοβισμένοι άνθρωποι, ανασφαλείς που δεν θέλουμε να γκρεμίσουμε το ειδωλό μας όπως ο μαθητής που φοβάται ο δάσκαλο και προσπαθεί αμέσως να βρει μια δικαιολογία ή κάποια ζαβολιά που έκαμε γιατί φοβάται ότι θα είναι πιο αυστήρια μαζί Του. Μα δεν είναι έτσι με τον Θεό. Ο Θεό είναι τελείως ανοιχτός σε εμάς. Λοιπόν, χρειάζεται να είμαστε ξεκλειδωμένοι. Να μην είμαστε έτσι σφιχτοί με τον Θεό. Να είμαστε ανοιχτοί. Και να είμαστε αυθεντικοί. Λοιπόν, έτσι μόνο μπορεί να αναπαυτεί η καρδιά του ανθρώπου. Όταν για παράδειγμα μπορεί να το είχαμε ως εμπειρία αυτό, πάμε να εξομολογηθούμε και υπολογίζουμε τα πράγματα πώ θα τα πούμε. Και θέλουμε να τα κάνουμε και λίγο έτσι όμορφα. Να πούμε έτσι λίγο περιποιημένα. Τι γίνεται, Μπορεί να τα πούμε όλα, αλλά αυτή η ανάγκη μας να τα πούμε περιποιημένα, σημαίνει ότι είμαστε λίγο φοβισμένοι, λίγο κουμπωμένοι. Ε, όσο ανοιγόμαστε τόσο θα πάρουμε. Αν όμως δεν μας ενδιαφέρει αυτό και με καθόρτητα καρδιά, με απλότητα, καταθέτουμε τα πάντα, γιατί θέλουμε να ανοιχτούμε στον Θεό δεν μας ενδιαφέρει αυτός που μας ακούει τι θα πει για μας και πως θα μας χαρακτηρίσει αλλά γι' αυτό αυτό εμάς είναι πολύ πολύ ασήμαντο σε σχέση με αυτό το οποίο ελπίζουμε, προσδοκούμε και στο οποίο αναφερόμαστε τότε η καρδιά μας θα λάβει πλούσια την χάρη του Θεού και θα βρει ειρήνη η καρδιά μας το άλλο στοιχείο που έρχεται ως εμπειρία της αληθινής μετά να ειρήνη ειρηνεύει η καρδιά μας συμφιλιώνει τη συνείδησή μας συμφιλιώνεται ο εαυτό μας με τον εαυτό μας τον αποδεχόμαστε νιώθουμε άνετα με τον εαυτό μας νιώθουμε ελεύθεροι δεν είμαστε εξαρτημένοι ούτε φοβισμένοι ούτε ανασφαλείς είμαστε αφημένοι και ελεύθεροι αυτή την ειρήνη θα την μεταφέρουμε και στο περιβάλλον μας. Θα την αισθανθούν και οι άνθρωποι που ζουν μαζί μας. Αν δεν έχουμε αυτή την ειρήνη και έχουμε ταραχή, έχουμε θυμό, σημαίνει ότι κάτι κρατήσαμε για τον εαυτό μας. Ή μάλλον τίποτα δεν ανοίξαμε προς τον Θεό, αλλά κάναμε τα πράγματα με έναν τέτοιο υπολογισμό που να βγούμε πάλι λάδι. Δεν τολμούμε να χάσουμε Θέλουμε πάντα Τον εαυτό μας Να τον περιθάλπουμε Να τον δικαιώνουμε Και ως ένα σημείο αυτό Μπορεί να χαρακτηριστεί Φυσικό και ανθρώπινο Στην αδυναμία μας Όταν όμως θέλουμε Να βγάλουμε τον εαυτό μας λάδι Σε σχέση με τον άλλον Που μπορεί να είναι ο σύντροφός μας Μπορεί να είναι ο φίλος μας Μπορεί να είναι το παιδί μα μπορεί να είναι το αφεντικό μας τότε αυτό είναι πραγματικά προσβολή του Θεού και καταντία. Η ειρήνη λοιπόν είναι ένα άλλο στοιχείο δεν μπορεί ο Θεός να σε έχει συγχωρέσει να ανοίχτηκαν οι ουρανοί να κατέβει και ο ίδιος ο Θεός στην καρδιά σου και εσύ να μην ειρηνεύεις και να μην εμπνέεις και τους γύρω σου ειρήνη και ευωδία Θεού κάτι δεν πάει καλά χρειάζεται να μας προβληματίσει είναι δυνατόν να έρχεται ο Θεός όλα τα διαγράφει και να λέει γίνομαι φίλος σου γίνομαι πατέρα σου, γίνομαι εραστής σου γίνομαι τα πάντα και η καρδιά μου να είναι ανήσυχη να ασχολείται με μικρότητες να οργίζεται να επιτίθεται να συγκρίνεται να συγκρούεται αυτό σημαίνει, δεν έχουμε μετάνοια πραγματική δεν έχουμε μετάνοια πραγματική. Και τι με αυτό πάλι δεν θα απογοητευτούμε. Θα πούμε αυτοί είμαστε. Θα προσπαθήσουμε ξανά. Απλώς αναγνωρίσουμε την κατάστασή μας. Η μισή θεραπεία είναι η αναγνώριση της κατάστασή μας. Η μισή μετάνοια αυτό είναι. Και αν ακόμη διαπιστώσαμε πως δεν έχουμε μετάνοια δεν θα πούμε πόπο δεν έχουμε μετάνοια. Θα πούμε ημαρτο δεν έχουμε μετάνοια. Και δεν θα σταθούμε σε αυτό θα ζητήσουμε την χάρη του Θεού, θα ζητήσουμε το φωτισμό του Θεού, θα ζητήσουμε την έμπνευση του Θεού, να μας δώσει μετάνια; να μας συγκινήσει την καρδιά. Εμείς ούτε καν θα. Χάθηκαν οι αισθήσεις μας, νεκρώθηκαν οι αισθήσεις μας, δεν έχουμε αντίληψη, δεν έχουμε αισθήματα, δεν συγκινούμεθα, δεν προβληματιζόμαστε. Είμαστε τόσο ζωντανοί όσο τα ραδιενεργά απόβλητα. Η λοιπόν είναι το άλλο πρόβλημα. Το, το, το άλλο στοιχείο που δηλώνει τη γνησιότητα και η καθαρότητα της μετανοίας. Το άλλο στοιχείο, είπαμε, είναι η συγχώρηση. Δεν μπορείς να σε συγχωρεί ο Θεός και να μη συγχωρείς. Όταν προσπαθείς να επιχρίσεις την προστασία του εαυτού σου, των δικαιωμάτων σου, και τις δικαιοσύνη σου με έναν παγερόν τρόπο έναν του έσχατου του ελάχιστου αδελφού έστω του κακού αδελφού σου το τις έξω από το πνεύμα του Θεού μα πως να γίνει αυτό πολύ μακρινό για μας πάλι θα πούμε μακρινό για μας αλλά τι συμβαίνει δεν έχουμε μετάνοια να η αναγνώριση αυτή είναι μεση μετάνοια και, και έχουμε άρα δουλειά να κάνουμε μέσα μας να μαλακώσουμε την καρδιά μας, να βάλουμε θετική σκέψη, θετικά αισθήματα, να δούμε πιο ευαίσθητα τον άλλον άνθρωπο, πιο καρδιακά. Όχι κρύα, όχι παγερά. Είναι άνθρωπος ο άλλος. Δεν είναι σκουπίδι, δεν είναι ζώο. Είναι εικόνα του Θεού. Είναι ο Θεός ο άλλος. Είναι ο Θεός για μένα. Είναι ο ζωντανό ο Θεός. Πώς μπορώ να τον περιφρονώ. Πώς μπορώ να τον αντιπαλεύω έτσι εύκολα. Πώς μπορώ να τον περιφρόνω έτσι. Άρα δεν έχω μετάνια. Είμαι έξω από τον Χριστό. Δεν είμαι του Χριστού. Μα δεν μύχεψα. Δεν έκλεψα. Δεν πόρνεψα. Έκανες κάτι χειρότερο. Όλοι σου ύπαρξή είναι σε κατάσταση μοιχείας. Αυτός που μοιχεύει προδώνει έναν άνθρωπο. Με το σώμα του. Με το συνέστημά του αμαρτάνει. Ένας άνθρωπος που ζει στη σκληρότητά του, όλη του η ύπαρξη, όλη του η δομή, μηχεύει και πορνεύει. Δηλαδή τι κάνει, αρνείται τον Θεόνος σύντροφόν του και επιλέγει τι, τον αντίθεο, τον αντίχριστο. Η σκληροκαρδία είναι η λατρεία του διαβόλου. Ο Χριστός τι θέλει, την επιοίκεια, τη συγκατάβαση, την καρδιά, την αποδοχή του άλλου, τη συγχώρεση. Λοιπόν δείγμα ότι έχουμε μετάνοια ή ότι θέλουμε μετάνοια είναι να ασκηθούμε στη διαδικασία της συγχώρεσης. Γιατί τη συγχώρεση, γιατί το σημαντικό είναι. Όχι μόνο γιατί και εγώ συγχώρηση ζητώ, άρα συγχώρηση θα πρέπει οφείλω να δώσω, αλλά και γιατί πολύ πιο ουσιαστικό, ότι δεν μπορεί να υπάρχει παράδεισος χωρίς ενότητα. Δεν μπορεί να υπάρχει εκκλησία χωρίς ενότητα. Φανταστείτε λοιπόν να έχετε δύο φίλους. Δύο φίλες, δύο δικούς ανθρώπους. Και να μην συμπαθιέτε ο ένας με τον άλλο, πώς νιώθετε. Κάτι χαλιέται μέσα σας. Λέτε, έρε παιδι, να μην τα βρίσκανε. Να μην είναι αγαπημένοι αυτοί. Η καρδιά σας μοιράζεται. Δεν ξέρετε πώς να χειριστείτε αυτό το πράγμα. Και του δυο αγαπάτε. Τι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, αυτό φανταζόμαστε πάσχοι και ο Θεός με εμάς ο ανθρώπος. Που μας αγαπά όλους. Αλλά εμείς πισμόνομαι στα, στα δίκαιά μας και δεν θέλουμε να αποδεχθούμε τον άλλον. Να ενωθούμε με τον άλλον. Λοιπόν, άνθρωπος ο οποίος δεν διακονεί, όχι δεν διακονεί, δεν λατρεύει την ενότητα, δεν μπορεί να έχει μετάνοια. Μα όταν έχεις μετάνοια, τι γίνεται, νιώθει στην καρδιά σου να φέρει την χάρη του Θεού, το πνεύμα του Θεού. Δηλαδή, εγγύζεις τον Θεό, μα ο Θεός είναι ενότητα τον πάντο. Δεν υπάρχει κάτι κομμένο, δεν υπάρχει κάποιο κομματάκι, κάτι κάτι στον Θεό το οποίο είναι σε διάσταση δεν υπάρχει κάτι μερισμένο στον Θεό, δεν υπάρχουν διαμερίσματα στον Θεό, υπάρχει ενότητα στον Θεό, λοιπόν δεν μπορείς να είσαι του Θεού και να μην σε συγκινεί η κατάσταση συμφιλίωσης με τους ανθρώπους και δεν μπορεί να πάσχεις με τη διάσταση των ανθρώπων και να μην χάνεται ο Θεό. Όπω δηλαδή με μία αμαρτία απομακρύνει ο Θεός και χάνει το Πνεύμα του Θεού. Λοιπόν αυτό που κύρια απομακρύνει τον Θεό από την ψυχή μας είναι η σκληροκαρδία και ο χωρισμός, η μοναξιά. Αυτό είναι κόλαση. Δεν υπάρχει κάποια άλλη κόλαση. Όταν δηλαδή για μας ο άλλος δεν αφορμή ζωής αλλά Μα αφήνει παγερά αδιάφορου, αυτό είναι η κόλασή μα. Ο Θεό θα μα φέρει απέναντι όλου του ανθρώπου, του δικού μα. Και αυτοί θα μα κρίνουν. Όχι θα μα πουν στην κόλαση. Η διάθεσή μα προ αυτού θα μα θα μας κρίνει. Και έτσι αποδεχόμαστε τον Χριστό. Ο Χριστό δεν είναι κάτι ξεχωριστό από του ανθρώπου. Ο Χριστό ταυτίζεται με του ανθρώπου και έτσι κρινόμεθα. Πώ διακείμεθα προ του ανθρώπου. Έτσι είμαστε και νόπιον του Θεού. Αυτά λοιπόν είναι στοιχεία που φανερώνουν μία νέα ζωή. Μία αλλαγή πορείας. Ο μετανών άνθρωπος ήδη έχει λάβει εμπειρία μιας νέας ζωής. Μιας καινής ζωής, μια καινούργιας ζωής. Για αυτόν τον λόγο πρέπει να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τη μετάνοια και τα νεστήρη της Εκκλησίας μας, στην εξομολόγηση είναι παρόν ο Χριστός όσο πρόχειρο και αν φαίνεται το γεγονός της εξομολογήσεως όσο ανθρώπινο και αν φαίνεται, ότι δηλαδή ένας άνθρωπος μας ακούει που μπορεί και να μην μας ακούει παρόν είναι ο Θεός και εκεί διαγράφεται μια συμφωνία ένα συμφωνητικό φιλίας με τον Θεό και καταθέτουμε την καρδιά μας με αυθεντικότητα του λέμε την πτώση μας του λέμε την αδυναμία μας ζητούμε το ελαιός του δεν μπορούμε να κάνουμε τα δέκα ας κάνουμε το μισό επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε τα εννιά δεν σταματούμε ίσα ίσα έτσι προχωρούμε δέστε ο διάβολος όταν θέλει να μα ρίξει δεν ξεκινάει, αν κανεί έχει κάποια συνείδηση δεν ξεκινάει κατευθύντατο του πει θα μαρτύ, ότι θα μαρτύσει και τι θα κάνει το αφαίρει λίγο λίγο ξεκινάει από τα δύνατα σημεία και το δυγεί στην τόση λοιπόν ας αποκτήσουμε και εμείς αυτή την εξυπνάδα λοιπόν ας ξεκινήσουμε από αυτό που μπορούμε δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα, ας κάνουμε αυτό το ελάχιστο. Λίγο παραπάνω μετά, λίγο παραπάνω μετά και λίγο, λίγο θα δυναμώνει η πίστη μας και η χάρη του Θεού. Να δούμε λοιπόν το κείμενο του Αγίου Χρυσοστόμου. Διότι λέει «Ποιος λιμίν είναι τιούτος όπως η Εκκλησία, ποιος παράδεισος είναι τιούτος όπως η εδώ δική μας συγκέντρωση, δεν υπάρχει εδώ οφεί, δεν υπάρχει εδώ όφης επίβολος, αλλά ο Χριστός που μας εισάγει στα ιερά και απόρριτα μυστήρια. Δεν υπάρχει Εύα που μας ρίπτει κάτω, αλλά η Εκκλησία που μας σηκώνει από κάτω. Βεβαίως θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι για μένα αυτά τα πράγματα είναι καταλαβίστικα, ακατανόητα. Εγώ ούτε ποτέ εξομολογήθηκα στη ζωή μου. Ούτε ξέρω καν αν πιστεύω στον Θεό. Μα και η πίστη δεν είναι κάτι που το καρδορθώνουμε. Μας δίδεται, είναι δώρο. Ετότε ποια είναι η πίστη και ποια είναι η απεστία. Εφόσον λοιπόν η πίστη είναι δώρο του Θεού για έναν άνθρωπο που δεν έχει αυτό το δώρο, τι πρέπει να κάνει. Για αυτόν τον άνθρωπο πίστη θεωρείται η διάθεσή του να πιστέψει που η διάθεσή του αυτή μεταφράζεται στο ότι κάνει κάποιο βήμα έστω κι α μην το νιώθει έστω κι αμείς μην καταλαβαίνει ότι κάποια πράγματα είναι αμαρτία ξεκινάει, κάνει ένα βήμα, κάνει μια αρχή από κάτι απλώς μπορεί να έρθει απλώς μπορεί να πάει στην εκκλησία και να πει όποια βλακή έχει στο μυαλό του όποιο καημό όποιο πρόβλημα όποια αγωνία όποια αμφισβήτηση είναι μία κίνηση που δηλώνει κάτι θέλω κάτι λοιπόν και γι' αυτόν υπάρχει το μυστήριο και γι' αυτόν υπάρχει εξομολόγηση και για αυτόν που φαινομενικά είναι άπιστος τα μάτια του Θεού τα κριτήρια του θεού είναι πολύ διαφορετικά μπορεί να πάρω έναν τέτοιον άνθρωπο για παράδειγμα επειδή δεν έτυχε να ακούσει, δεν έτυχε να λάβει εμπειρία πραγμάτων, εμπειρία πνευματικών καταστάσεων και να, ξεκι... και να έχει την αφιβολία του, γιατί αν ένας κοινό άνθρωπος βάλει τη λογική του να δουλέψει, το προ... θα του φύγει αφιβολία για τον Θεό. Όχι ότι τον αρνείται, αλλά του μπουν ερωτήματα. Λοιπόν, κάτι πολύ φυσικό είναι αυτό. Λοιπόν, αν πάρουμε αυτό το να πούμε, όμως, έχοντας αυτή τη φυσική κατάσταση όμως πάρα τα αυτά, Κάτι δεν τον γεμίζει και θέλει κάτι παραπάνω. Και κάνει αυτή την κίνηση. Ξέρετε, είναι πολύ μεγάλο βήμα και μεγάλη άσκηση για έναν άνθρωπο που δεν ξέρει από Θεό. Έχει τεράστια ερωτήματα που δικαιολογούνται μέσα από μια ανθρώπινη λογική. Παρά τα αυτά κάνει ένα βήμα. Αυτό τι κάνει, βγαίνει από τον εαυτό του εκείνη στιγμή. Κάνει άλμα. Σταυρώνεται. Σταυρώνει τη λογική του που του λέει Μα τι κάνει τώρα, Ξύσαι σίγουρο για αυτά που κάνει. Είσαι βέβαιος. Τον έχεις δει τον Θεό. Λοιπόν αυτός κάνει ένα βήμα. Αυτός κάνει μεγάλη άσκηση τότε. Αυτή η άσκηση του Θεού είναι πολυτιμοτέρα από έναν βολεμένο χρυσιανό που τα έμαθε από μικρός, τα ζει όμορφα και πάει στην εξομολογήσει να συγκρουστεί με τον Θεό και να δικαιώσει τον εαυτό του. Που πάει να γκρινιάξει γιατί τον αδικούν σπίτι που πάει να κρυνιάξει και δεν έστανανται καλά γιατί δεν του φέρεται καλά ο σύντροφός του ή τα παιδιά του ή γιατί νιώθει ότι αδικήθηκε σε μια συναλλαγή ή γιατί νιώθει πολύ κουρασμένος με τις αποτυχίες και, ζητά και τη βοήθεια του Θεού αυτή η πρώτη πράξη, αυτού του μη χριστιανού κατά τα φαινόμενα είναι πιο σημαντική για τον Θεό. Από τη συνήθεια ημών των χριστιανών που επικεντρώνουμε τη μετάνοιά μα σε πράγματα που δεν αφορούν την εξομολόγηση. Λοιπόν, δεν υπάρχουν εδώ λέει φύλλα δέντρων, αλλά του πνεύματο ο καρπό. Δεν είναι εδώ φράκτη από αγκάθια, αλλά αμπέλι γεμάτο στα φύλλια. Εάν δεν αν, εάν δε, μιλάει τώρα για την Εκκλησία, για τη μεταμορφωτική δύναμη τη Εκκλησία και λέει, εάν δε εύρω αγκάθι το μεταβάλλω σε ελιά διότι τα εδώ πράγματα δεν είναι απλά φυσικά όντα ώστε να είναι αδύνατο η μεταβολή αυτών αλλά πνευματικά τιμημένα με ελευθερία θελήσεως δια τούτο λέει εάν ευρωλίκων τον κάνω πρόβατο όχι διότι μεταβάλλω την φύση αλλά διότι μετατρέπω την θέλησή του Για το λόγον τούτον δεν θα πέσω έξω εάν κανεί ότι η Εκκλησία εννοούται από την Κιβωτών του ΝΟΕ. Διότι μεν Κιβωτό παρελάμβανε τα ζώα και τα διατηρούσε ζώα. Ενώ η Εκκλησία παραλαμβάνει τα ζώα και τα μετα Ιδού τι εννοώ με αυτό. Εισήλθε στην Κιβωτών Ιέραξ και εξήλθεν Ιέραξ. Εισήλθε Λύκο και εξήλθε Λύκο. Εισέρχεται στην Εκκλησία κάποιο που είναι. Είστα διαθέσει Ιέραξ και εξέρχεται περιστερά εισέρχεται λύκος και εξέρχεται πρόβατον, εισέρχεται φίδιν και εξέρχεται αρνί. Όχι διότι μεταβάλλεται η φύσις, αλλά διότι η κακία αποδιώκεται δια της μετανοίας. Δια τούτο συνεχώς, περί μετανοίας σας ομιλώ, διότι η μετάνια, αν και είναι δεινή και φοβερά εις των αμαρτωλών, είναι φάρμακο των πλημελημάτων εξαφάνισης των παρανομιών, εξάντληση των, δα, των δακρύων, παρησία προς τον θεών, όπλων κατά του διαβόλου, μάχηρα την κεφαλήν αυτού κόπτουσα, σωτηρίας ελπής, απελπισίας αφέρεσις, Αυτή των ουρανών ανοίγει, αυτή στον παράδεισον εισάγει, αυτή τον διάβολων νικά καθώς πάλι και τον έχει ένας θάρρος εις τον εαυτόν του, τον κάνει να νεκάται υπό αυτού. Αμαρτωλός είσαι, μην απελπιστείς. Δεν πάω συνεχώς ταύτα να λέγω και ως φάρμακα να σας τα προσφέρω. Διότι γνωρίζω όπλων, πόσο αποτελεσματικό όπλο κατά του διαβόλου είναι το να μην απελπίζεσαι. Και αν έχεις αμαρτήματα μην απελπιστεί. Δεν θα πάψω τούτο συνεχώς να σου τονίζω. Κι αν κάθε ημέρα να μαρτάνεις κάθε μέρα να μετανοείς. και εκείνο που κάνουμε στα παλιά σπίτια, όταν γίνουνε τιμόρροπα, δηλαδή αφαιρούμε τα σάπια υλικά και με νέα τα και ποτέ δεν πάβομαι τα σε αυτό και στον εαυτό μας να κάμωμε. Εάν σε σήμερα, Ένεκα τη Αμαρτία, ξανά νιώσε δια τη είναι δυνατό, λέγει, εάν μετανοήσει ένας να σωθεί, είναι και παραείνε. Όλον τον βίο με Αμαρτία επέρασα, και αν μετανοήσω, σώζομαι, βεβαιότατα. <κυρίζω> από πού είναι φανερόν, από τη φιλανθρωπία του δεσπότου σου. Μήπω ει τη έχω το θάρρος να στηρίζουμε; Μήπως δηλαδή η μετάνοια σου μόνη μπορεί τόσα κακά να εξαλείψει ή αν τούτο ή το έργο μόνο της μετανοίας δικαιολογημένα θα εφοβήσω επειδή δε μέσα εις τη μετάνοια υπάρχει του Θεού φιλανθρωπία και αποτελεί μετά αυτής ένα μείγμα έχει θάρρος διότι μέτρων η φιλανθρωπία του Θεού δεν έχει ούτε είναι δυνατόν διαλόγου να ερμηνευθεί η αγαθό αυτού. Ημέν η δική σου κακία μέτρον έχει. Το δε φάρμακον αυτής μέτρο δεν έχει. Η δική σου κακία όποια κι αν είναι ανθρώπινη είναι κακία. Η δε του Θεού φιλανθρωπία άφατος και απεριόριστος είναι και εις αυτή να στηρίζεσαι διότι είναι ανωτέρα της κακίας σου. Υπόθεσαι ότι μία σπίθα έπεσε εις πέλαγος, μήπως μπορεί να σταθεί ή να φανεί. Όσο είναι η πίθα στο το πέλαγος, τόσο είναι κακή απέναντι της φιλανθρωπίας του Θεού. Μάλλον δε ούτε τόσον, αλλά πολύ περισσότερον, διότι το πέλαγος όσο μεγάλο και αν είναι έχει όρια, ενώ η φιλανθρωπία του Θεού δεν έχει, είναι απεριόριστος. Τα αυτά λέγω όχι για να σας κάνω αμελεστέρους, κάποιοι στα πει, αφού είναι έτσι, κάνουμε αμαρτίες ε, και δικαιολογούμεθα. Αλλά για να σας καταστήσω δραστηριότερους και προθυμότερους εις μετάνοια. Και αναφέρει, λέει, προέτρεψε να αποφύγετε το θέατρο, αλλά δεν να με ακούσατε. Δέστε πό πόσο παιδαγωγικά λειτουργεί ο Άγιος Χρυσόστομος. Και αυτό είναι για μας πολύ ωφέλιμο να το δούμε. Λέει, προέτρεψα, λέει, Πολάκης, εις το θέατρο να μην πηγαίνετε. Ήκουσε στην προτροπή και δε. Και δεν συνεμορφώθη με αυτήν. Επήγεσαι στο θέατρο, παρήκουσε το λόγο μου. Μην εντραπεί λοιπόν πάλι να εισέλθει στην εκκλησία και να ακούσει το λόγο. Είκουσα και δεν το ετήρησα. Πώ δίναμε πάλι να εισέλθω σε αυτήν και να τον ακούσουν, ίσω μου είπε. Να εισέλθει, διότι, εάν δεν επήρε τίποτε άλλο, πάντω έμαθε τούτο, ότι δεν το ετήρησε. Γνωρίζω ότι δεν το ετήρησε. Πάντω εντρέπεσαι, κοκκινίζει, χωρί κανεί να σε ελέγχει, γιατί θυμάσαι αυτό που άκουσε, αυτό που έπρεπε να κάνει. Περιφέρει των χαλινών, των λόγων μου, έχει ριζωμένο μέσα σου. Χωρί να φαίνεται η διδασκαλία μου, σε καθαρίζει. Πώ το καθαρίζει? Δεν το ετήρησε. Δεν έκανε αυτό που έπρεπε. Έχοντα όμω συνείδηση από αυτό που άκουσε, τι κάνει. Καταδίκασε όμω τον εαυτό σου. Κατά το ίμιση το τήρησε, έστω και αν δεν το τήρησε, επειδή είπε: Δεν το τήρησα. Δέστε τι ωραία που το λέει. Τι παρηγοριά δίνει. Λέει: Μπορεί να μην το τήρησε, αλλά επειδή είχε γνώση, επειδή άκουσε το λόγο, λέει με τον εαυτό σου: Δεν το τήρησα. Και αυτό μόνο λέει είναι σαν να το μισοτήρησε. Αυτή η γνώση, αυτή η συνέστηση, αυτή λύπη είναι που την τιμά και την πρόθεση τη είμα ο Θεός. και από εκεί πρέπει να πάρουμε θάρρος να διορθώσουμε τον εαυτό μας σήμερα το υποσχέθηκα και σήμερα μάρτυρα. σήμερα θα μετανοήσω όχι αύριο η αναβολή μονιμοποιεί το πάθος και πιο δύσκολα ξεριζώνει και ταυτόχρονα δηλώνουμε με αυτόν τον τρόπο ότι ο Θεό θα φτάσει και η σειρά του, το Πάσχα πλησιάζει, να, χα... να χαρούμε και αυτό. Να έχουμε και την Αμαρτία 364 μέρε και να χαρούμε και το Πάσχα μα. Να τα έχουμε όλα, τα πάντα όλα. Τι γίνεται με αυτή την περίπτωση. Σημαίνει ότι δεν πιστεύουμε ότι ο Θεό είναι η χαρά μα. Όταν χρησιμοποιώ τη φιλανθρωπία του για να δικαιολογώ την πτώση μου και να δυναμώνει η πτώση μου και η αιμονή μου στην Αμαρτία. Τι κάνω, δηλώνω με τη ζωή μου ότι δεν εμπιστεύομαι ότι η χαρά μου είναι αυτό. Και τι παθαίνω, μένω στη μιζέρια μου. Καταδικάζομαι στη μιζέρια μου. Η πιο κλασική χριστιανική αμαρτία είναι αυτή. Και το Θεό να έχουμε σε ένα μέτρο και την αμαρτία σε ένα μέτρο και να τη συνδυάσουμε. Αλλά προπάντων όμω μην κάνουμε κάτι που θα μα βγάλει από την οχελικότητα. Να μην βγούμε από την στάση, στατικότητά μας. Δεν θέλουμε να δράσουμε, δεν θέλουμε να κινηθούμε. Με αυτό τι τιμόθεως είπαμε, την εντυμότητα και την αυθεντικότητα της καρδιάς μας και την παλικαριά της καρδιάς μας. Ανδρίος είναι αυτός που ξεβολεύεται. Ανδρίος είναι αυτός ο οποίος είναι σε δράση. Ανδρίος είναι αυτός που πέφτει και σηκώνεται. Και διαρκώς αναζητεί και είναι σε γρήγορση και δεν ησυχάζει. Έχει την καλή ανησυχία. Εμείς όμως φτιάξαμε κάποια καλούπια, στα οποία μπήκαμε μέσα και τακτοποίησαμε τα πράγματα. Και τα δικαιολογήσαμε με τον εαυτό μας και τα βολέψαμε. Δεν είναι πρόβλημα η αμαρτία. Η βόλεψη είναι πρόβλημα στην αμαρτία δεν είναι πρόβλημα η μεγαλύτερη αμαρτία Το πρόβλημα είναι η ακινησία μας Η έλλειψη δράσης Η έλλειψη Ανησυχίας εσωτερικής Γι' αυτό τον λόγο δεν τα λέει ο Άγιος Χρυσόστομος Για να νομιοποιήσει το κακό και την αμαρτία Αλλά να μας δώσει ελπίδα Και να μας κάνει περισσότερο δραστήριος Και σε κατάσταση εγρήγορσης Και αυτό μόνο λέει το να αναγνωρίσεις το λάθος σου γιατί άκουσες τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Είναι σαν να το εμισοτήρισες λέει. Σαν να το έκανες έστω και κατά κάποιον τρόπο. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Φτυχώς και πέρασε και η ώρα. Λοιπόν δυο, δυο πραγματάκια. Σε, συνά, σε συνέχεια αυτού πολλοί κόσμος έρχεται για ξομολόγηση τη Μεγάλη Σαρακοστή. Κυρίω το αφήνει τι τελευταίε μία-δύο εβδομάδε πριν το Πάσχα και τη μεγάλη εβδομάδα. Αυτό δεν γίνεται. Για ποιον λόγο. Δεν είναι δυνατό και κουμπιούτερ να είναι ο παπάς να εξομολύνει 100 ανθρώπους στην ημέρα. 5-10 λεπτά του καθένα. Γίνεται εξομολόγηση έτσι. Άλλο μπορεί να θέλει και μισή και μια ώρα. Για να σεβαστούμε το γεγονό. Για καλό δικό σα και σεβασμό του μυστήριου, σα θέρμο παρακαλούμε να ξεκινήσουμε από αύριο. Να μπούμε σε μια σειρά. Μα πιο καλά είναι να ετοιμαστούμε από τώρα και να κάνουμε μια προσπάθεια αυτό παρά να το αφήσουμε δύο μέρε τη μετά. Άλλιω κορυδεύει όλη τη Σαρακόσια, έρχεται παραμονέ, θα εξομολογηθεί και τακτοποιήθηκε. Ε, δεν μπορεί να κάνει και μια. Να κάνουμε έναν αγώνα. Α ξεκινήσουμε από τώρα. Για να, καθημερινά θα υπάρχει εξομολόγηση. Εκείνο ο κύριο Μεταμπλέ είναι που γράφει τα ραντεβού. Λοιπόν, θα παίρνετε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 10 με 12, όποιοι θέλουν να κλείσουν ραντεβού. Για να το δούμε Και ακόμα σήμερα έχεις Γιάννη για την πέμπτη Και, και τώρα μπορείτε να το βρείτε Να κλείσετε ραντεβού Πεςτε μου <Τοβούλιο> Εσύ έλα και θα τα βρούμε Αν δώσει κάτι παραπάνω θα το βλέψουμε. <Τοβούλιο> Του χαιρετισμούς θα έχουμε δύο χαιρετισμού, Πέντε και οκτώ και μισή Πέρσι ήταν οκτώ πρόβριση 7,5 Το κάνουμε οκτώ μισή, γιατί κάποιοι εργάζονται Και να προλάβουν όταν κλείσουν τα μαγαζιά Δι' να των Αγίων Πατέρων, σου Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον και σώσον ημάς.